Να είμαστε λοιπόν εδώ, μια ακόμα Παρασκευή, όπου αρχίζει για μια ακόμα φορά η κάθαρση. Από το πολύ σφουγγάρισμα εξαφανιστήκαμε. Χωρίς ιδέα. Πάει περίπατο η κριτική ικανότητα, πάει περίπατο η ευπρέπεια, πάει περίπατο η αγωνία των εργαζομένων. Πάει περίπατο λε και κατά έναν περίεργο τρόπο κάποιο παίζει με τι μπρίζε. Yeah. Yeah. Αυτό τους Είναι ο Real FM 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι στον ήχο η Μαρία Χριστοδούλου σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Και στο μικρόφωνο η Λιάνα Κανέλη για μία ακόμα Παρασκευή συντροφιά με θερινές θερμοκρασίε και θερινή νοσηρότητα μέσα στην καρδιά της τη Άνοιξη. Ζούμε στην εποχή των τουρκικών παραβιάσεων πάνω από τι Ανεφήνου και αυτός λόγω ούτως ή άλλως φουπουά έχει φτάσει στα ύψη να δούμε που θα πάει σε λίγο καιρό ακόμα. Είμαστε στην εποχή των προσφύγων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων είμαστε στην εποχή που όλα παίζονται εντός εκτός καναλιών Είμαστε, είμαστε επίσης Πολάκης στην εποχή του Πολάκη αν θα θέλε κάποιος να κοιτάξει το μερολόγιο άλλε μέρες τέτοιε ώρες συνέβαιναν άλλα πράγματα εξαιρετικά σημαντικά και επειδή ένα-ένα αν τα πιάσει κανένας θα μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα σύνηρμων σε σχέση με την πραγματικότητα από 500 ως 100 χρόνια μέχρι σήμερα Α μείνω σε ένα πρώτο το 1453, ένα χρόνο πριν από το άλλο η πόλη, πριν από την πτώση της πόλης, γεννιέται ο Ιταλό ζωγράφος γλύπτη και εφευρέτη Λεωνάρδο Νταβίντσι. Αμφιβάλλω αν στις μέρες μας ξέρουμε τον Νταβίντσι έξω από τον κώδικα, την ταινία και την αντίληψη. Και επειδή δεν τον ξέρουμε, ε, μαγκιά κλανιά και ο Πολάκης στην ουρά. Φύγε για το χάλι μα. Με το Γιώργο Ζήκα σε στίχους και μουσική Στο τραγούδι του Δημήτρη Ζερβουδάκη Και το Γιώργο Ζήκα Πίσω γραμμένα το 1996 Έγραφε μια ζωή με δανεικά Και από όνα απ' τα κοινά Σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει Τι θα γίνει με το χάλι μας Ούτε φράγκο μες στη τσέπη Δεκόμενα μας βλέπει Ούτε μια δουλειά τη προκόπης το κεφάλι μα μια ζωή που κάνει λάθη. Μα ποτέ δεν λέει να μάθει. Και συνέχεια απολύττει μια ζωή στο πουθενά. Το όνομά μα στα χαρτιά. Την αδέσποτη ζωή μα μα Μια ζωή με γαλλικά. Και απ' όνα τα κοινά Σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει Τι θα γίνει με το χάλι μας Μια ζωή στο αραλίκι Με απλήρωτο τονίκι Μια μαγιά που σπάει καλά. Hey, λένε το κεφάλι μας για τα Άγια μας πάθια Του έρωτα τα κάθη που αγγείλωνει όλο πιο βαθιά Μια ζωή στο πουθενά το όνομά μας στα χαρδιά Την αδέσκοτη ζωή μας παρτυράει μια ζωή με δανεικά και από όνα απ τα κοινά σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Μια ζωή που πουθενά το όνομά μα στα χαρτιά την τη ζωή μας μαρτυράει. Μια ζωή με δανεικά και από να τα κοινά Σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει Τι θα γίνει με το χάλι μας Κοίτατος το μορολόγιο παίρνεις μια βαθιά ανάσα Και να ποιο είναι το αμάρτημα της μητρός μου της Ελλάδος Γιατί σα σήμερα πεθανε ο Γεώργιος Βυζίνος στίχημα ότι ελάχιστε από εμάς, γνωρίζουμε αν δεν το δούμε γραμμένο το ξανασημειθούμε ότι ήταν το λογοτεχνικό ψευδόνυμο του Γεωργίου Μιχαηλίδη Το 1912 πολύ και χαρούμενοι άνθρωποι σε ένα τεράστιο εγχείρημα της ναυπηγικής αλλά και της κρουαζιέρας τώρα που μιλάμε για τις κρουαζιέρες που θα έρθουν εδώ οι κρουαζιέρε και επειδή εμποδίζονται από τις σκηνέ των μεταναστών οι κρουαζιέρε. Και επειδή μέχρι στιγμής δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όπως συμβαίνουν διάφορα νοσηρά πράγματα Θα σας πω ένα από αυτά ε, Είναι και νοσηρό να κατεβαίνουν τουρίστες και να φωτογραφίζονται με τους πρόσφυγες σε στυλ σέλφι Για να λένε ήμουν και εγώ εκεί Και καθώς έχω επιστρέψει τον Αγκόρνο Καραμπάχ με παίρνει να το σατιρίζω αυτό Γιατί τα πραγματικά προβλήματα... Δεν μπορούν να μετατραπούν ούτε σε selfie ούτε σε αστιακή, για να διακοσμήσουν περιπετειώδεις ε, πρακτικές στα facebook. Και το λέω αυτό γιατί σα σήμερα βυθίστηκε ο Τιτανικός. Από τους 2340 επιβαίνοντες, στα παγωμένα νερά χάθηκαν 1595. Μόλις πις τη λέξη Τιτανικός, έχω την εντύπωση ότι την ξέρουν περισσότεροι από όσοι ξέρουν τους Τιτάνες, ας πούμε. Το Τιτανικό το ξέρουν όλοι, ειδικά στη σύγχρονη εποχή. Γύρω του έχει πλεχθεί μια τεράστια. Μυθολογία, μια κρουαζιέρα που δεν βρήκε ποτέ τον προορισμό τη και την άκρη τη, ένα δράμα όταν μιλά για πνιγμένου ανθρώπου, μια ιστορία επενδύσεων που θα έξερε τον κόπο να την παρακολουθήσει κανεί, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με τι επενδύσει που γύρωται σήμερα και με άλλα, όχι του τιτανικού είδου, σαν πιο κάραβα που παίρνουν στον πάτο πολλού πολλούς, πολλούς ανθρώπου, μια και μιλάμε για νερά, για βαρκούλε, για φουσκωτά, για αναμνηστικά. Από την τραγωδία των άλλων. Απ' την άλλη μεριά, η πολιτική έχει τον τρόπο τη να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Και έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει τα πράγματα, στείλοντα εικόνε που μοιάζουν καθαρέ και πραγματικέ. Μετά έρχεται η ιστορία και τι ανατρέπει, μερικέ από αυτέ ποτέ. Δεν καταφέρνει να τι ανατρέψει. Και το λέω αυτό γιατί ελάχιστοι ίσω γνωρίζουν ότι σα σήμερα το 20, ο Σάκο και ο Βαντσέτη, ο Νίκολας Σάκο και ο Παρτολομέο Βαντσέτη. Κατηγορήθηκαν Ιταλοί μετανάστε στι ΗΠΑ, μια και μιλάμε για το μεταναστευτικό, ότι κατά τη διάρκεια ληστεία ενό καταστήματο υποδημάτων στη Μασανχουσέτη σκότωσαν δύο υπαλλήλου. Ουδέποτε αποδείχθηκε στην πραγματικότητα. Ήταν μια σκηνοθετημένη κατηγορία που είχε στόχο να μην υπάρξει και μάλιστα με πηγή του μετανάστε εργατικό κίνημα στι ΗΠΑ. Ο Σάκο και ο Βαντσέτη στη δημιουργία ενό τέτοιου κινήματο. Το αποτέλεσμα καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Έγιναν ταινία και σήμερα έχουν υποκατασταθεί στου αγώνε, στο επίπεδο του image και των εντυπώσεων. Διάφοροι μισόγυμνοι, άλλοι που κατεβάζουν τα πεντελόνια του, γυναίκε που κατεβάζουν τα σουτιέν του, ανοίγουν τι μπλούζες του, γράφουν πάνω στα βυσιά του διάφορα πράγματα και αυτό θεωρείται κινηματική διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο που θεωρείται ουσιαστική άσκηση πολιτική. Να φεύγουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων για διάφορε οργανώσει αμφιβόλου προέλευση, αμφιβόλων προθέσεων και αμφιβόλου χρηματοδότηση για να κάνουν αυτά που όφυλαν να κάνουν οι λαοί όταν το θέλουν και οι κυβερνήσει του όταν το αποφασίζουν. Αλλά για να είστε και περήφανοι, κατά τον α, α, τουλάχιστον υπουργό μα τη Άμυνα, τον, τον κύριο Καμένο, ο οποίο το έχει δει παραλλαγή και στολή, δεν ξέρω ποια στολή φοράει, δηλαδή δεν ξέρω, μέχρι στιγμή που δεν έχει βάλει. Την ημέρα που θα βάλει και τη φουστανέλα τη Προεδρική Φρουρά, θα μπορέσουμε ενδεχομένω να συζητήσουμε. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό τιμά τι άνοπλε δυνάμει να εμφανίζονται πολίτε, όχι σε μη καιρό, σε καιρό ειρήνη. Έτσι δεν έχουμε πόλεμο ακόμα. Εκτό αν τον έχει κηρύξει μόνο του και δεν το έχουμε καταλάβει, και παίζουμε κάτι στρατέγκο δηλαδή, σε επικίνδυνε περιοχέ όπω είναι το Αιγαίο, παρουσία του ΝΑΤΟ. Όμω είναι ο ίδιο ο οποίο μίλησε για το αβήθιστο πέτρε, το λένε, αεροπλανοφόρο. Που είναι όχι απλώ η Κρήτη, αλλά η Σούδα, η Αμερικάνικη βάση τη Σούδα. Υπογράφηκε το 1976 η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τι Βάσει. Δέκα χρόνια μετά, το 1986, οι Ηνωμένε Πολιτείε βομβαρδίζουν προφανώ και από τη Σούδα τη Λιβύη. Που είναι σήμερα η Λιβύη, κοιτάξτε το, στο πετρέλαιο, στην τσέπη σα, στην τιμή, στη διαδικασία. Και στο αν σα ρωτήσει κάποιος ποια είναι η πρωτεύουσα της Λιβύης Τώρα πια ούτε ξέρετε Ούτε πια από τις πόλεις που έχουν χωρίσει Αυτοί που της τυμπέσανε της Λιβύης Έχουν χωρίσει που είναι η πρωτεύουσα Του τον τη της Τρίπολης Του νοτιού τμήματος Διαρή και βασίλευε mm. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια Ρωτάω να μάθω την αλήθεια Στίχη Μπέτη Κομινού Μουσική Τραγούδη σε λίγο. Οι αντοχέ μου μα δουν με τα χρόνια. Οι αντοχέ μου μα δουν τα χρόνια. Σκύβω, μαζεύω την ερημιά Κι ολορώτω να μάθω την αλήθεια. Κι όλο μου λένε παραμύθια. Κι ολορώτω να μάθω την αλήθεια. Παραμύθια. Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια με στου αιώσεις βαρτερικά Κι όλο ορτώ να μάθω την αλήθεια και όλο μου λένε παραμύθια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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE Έσκυψα σκύψα πήρα τη μοναξιά κι εσένα που με σύντροφεύει, μιλώ και δεν καταλαβαίνει. κι όλος εσένα που με συντροφεύεις μιλώ και δεν καταλαβαίνεις Έλα κάτσε κυρά μου εδώ πέρα Κάτσε κυρά μου εδώ πέρα που λέει κάποια από μακριά Κόβει η αλήθεια κόβει και θερίζει Κι όποιος τη βρει τον βασανίζει Κόβει η αλήθεια κόβει και θερίζει Κι όποιος τη βρει τον βασανίζει Κόβει η αλήθεια για θερίζει Είναι μια πραγματικότητα Είναι μια σύμπτωση Αν ήμασταν Στην Ιταλία θα ακούγουμε το σένεν ευέρο εμπεντροβάτο Τώρα το να διαλέξεις Την ημέρα που βυθίστηκε ο Τιτανικός Για να ανακοινώσεις το κόμμα σου Με ζύμα το καράβι Και ε, όνομα πλεύση ελευθερίας Πρέπει να μην έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου Να έχει ανοίξει μια εφημερίδα ρε παιδάκινη το πρωί κάτι Πρέπει κάποιος Κάτι να σου πει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά είναι, είναι τραγική σύμπτωση. Παίζουν με αυτό τα tweet και τα media και τα... Μα, τι να σου πω, καλοτάξιδο δηλαδή. Δεν, το λέω με από τα βάθη τη ψυχή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τα πλήθη να φωνάζουν πλεύση, πλεύση, πλεύση. Δεν είναι και εβίχο, Αλλά η πλεύση είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ειδικά για αυτόν που θέλει να είναι καπετάνιος ή καπετάνισα. Η καπετανισα Σημασία εχει ποιο βαστάει το τιμόνι. Κι αν ολοστρόμος θα έχει στο κεφάλι το εκεί που πρέπει Το πρόβλημα όταν το καράβι βαρύνει είναι πάντοτε το έρμα Το πετά για να επιπλέψει. Συνηθέσεται να πετούνται οι άνθρωποι ως έρμα Δεν είναι αργή κουβερνάντα για να μιλήσουμε για την αθότητα των παιδιών αναλαμβάνει την ανατροφή δύο παιδιών Μετά το θάνατο των γονιών τους Εγκαθίσεται σε ένα πύργο στην εξοχή που θα συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνη με τα δύο παιδιά τα φαντάσματα τη προηγούμενη γκουβερνάντα και του παιδαγωγού τυχιώνουν με την παρουσία του στο παλιό Θα καταφέρει η νεαρή κοπέλα να προστατέψει τα παιδιά και να τα κρατήσει από τα ζωφερά όντα του άλλου κόσμου μακριά, ή μήπω είναι μάται η κάθε αντίσταση στην πραγματικότητα που δημιούργησε η πιο νοσηρή φαντασία. Για όσου το έχετε διαβάσει, ξέρετε γιατί μιλάω. Για όσου δεν το έχετε διαβάσει, μιλάω για το στρίψιμο τη βίδα. Διαβάζεται και σήμερα ω μια από τι πιο συναπαστικέ ιστορίε τη φανταστική λογοτεχνία. James Joyce, εκδόσεις Μήνοα, μια καλή προσπάθεια να ξαναφέρουν στην επιφάνεια οι εκδόσει Μήνοα κλασικά βιβλία, κλασικά διαβάσματα, που η νεότερη γενιά δυστυχώ, χωρί να βοηθάει σε αυτό το Ιντερνετ, έχει μείνει μακριά από αυτά. Είναι ευκαιρία για το σιβηλικό και μυστικοπαθή συγγραφέα που κλιμακώνει την ένταση, παρασύροντας τον αναγνώστη στην αναπόδραστη δίνει μια γοητευτικά λόγω τη ατμόσφαιρας, καταργώντα ακόμα και την ψευδέστηση τη αθότητα των παιδιών να έρθει σε επαφή με ένα ελληνικό κοινό, ενδεχομένως και νεαρότερο, ή σε κάποιους που θέλουν να θυμούνται τι διάβασαν στα νιάτα τους και το ξέχασαν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να βρίσκουν αθωότητα ακόμα και εντός του κοινοβουλίου. Πάμε σε διαφημίσεις. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 212 2008 δεν θα αισθάνονται το, το στρίψιμο τη βίτας, θα το διαβάσουν. Κλέψανε, λένε, όλοι κλέψανε κλέψαν για να είμαι δεν περίμενα ε, η Μέρκελ σε τέτοιο βαθμό. Όχι δεν το περίμενα, αλλά τώρα, εδώ που τα λέμε, ξεπερνάει και τα όρια της ιστορίας Να μιλάμε σήμερα στη Βουλή για την κάθαρση, να έχουμε ακούσει για βοθροκάνα, αλλά ε, να έχουμε περάσει όλα από τα βοθροκάνα, είτε ω δημοσιογράφοι είτε ω καλεσμένοι. Οι παραλήπτε των, των non-papers των κυβερνητικών, των εκάστοτε κυβερνητικών, ειδικά τη τελευταία. Με αριθμό και σε αριθμό απίστευτο ανα ημέρα, πάλι προ τα βοθρό πηγαίνει. Στι βοθρόεφημερίδε, στη βοθρόδιαπλοκή και πηγαίνοντα και συζητώντα έτσι τα πράγματα. Αλλά ότι η Μέρκελ θα έφτανε να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να διωχθεί αυτό που τόλμησε να σα τον Ερντογάν, μου θυμίζει δυστυχώ, μια και έρχομαι από την Αρμενία και από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, Αρτσάχ για του Αρμένιου, αυτό που βλέπει κανεί στο απίστευτο μνημείο της γενοκτονίας την υποκρισία σε όλο το μέγεθο και σε όλο το Μεγαλείο γιατί οι πρωτοστάτες των μεθόδων της γενοκτονίας δούλεψαν μετά για τους Γερμανούς και με τους Γερμανούς για το ολοκαύτωμα του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου λοιπόν ο φασίστας είναι πάντα φασίστας ο ναζί είναι πάντα ναζί ό,τι στολί και να φορέσει κάποια μέρα, κάποια στιγμή η ολοκληρωτική του προσέγγιση στα πράγματα θα εμφανιστεί στον αέρα. Θα περάσω σε μηνύματα γρήγορα γρήγορα γιατί πρέπει να πάμε σε ιδήσεις, Να πω στον Δημήτρη που περιμένει και προσπαθεί στη Γερμανία να συλλέγει ήδη πρώτες ανάγκες για τους πρόσφυγες από τις επιτροπές στη Γερμανία. Στο Γιώργο από τον Μπέλφαστ που έχει κουραστεί όπω λέει με την τόση κάθαρση, εγώ να δει, όχι η άλλη κάθαρση, φτάνει πια. Πάλι καλά αλλάξαμε λίγο και είναι το μαχαίρι στο κόκαλο. Γιατί τι φορέ μαχαιριέ στο κόκαλο, φαντάζομαι ότι κοκαλάκι δεν έχει μείνει. Η κοροϊδία σε του το μεγαλείο και εμεί εκεί, μην τυχόν και κάνουμε λάθο και δεν του ξαναψηφίσουμε. Ε, ο Παναγιώτη από τα Μελίσια που μα ακούει ανελειπώ, και δέχουμε και τα φιλιά και τα αντιγυρίζω, νομίζει ότι εμεί, λέει εδώ, με του παχυλού μισθού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον απλό λαό του μεροκάμα του. Αν σου παίρνει από το μυαλό ότι είναι σύνθετο να έχει κινήσει από το χαμηλό μεροκάμα για να φτάσει ενδεχομένω στο ψηλότερο, και αν νομίζει ότι θα πλουστεύσει τα πράγματα και δεν θα τα περιπλοκέψει, το να πέσουν ακόμα και τα μεροκάματα που θεωρούνται ψηλά, εννοώ μισθή των 1200 και των 1300 στα 300 και τα 400, αυτό δεν είναι λύση, δεν ήταν ποτέ λύση. Είναι ένα κομμάτι τη αστική προπαγάνδα, το οποίο κατάφερε να πιστεύει ότι αν πεθάνουμε όλοι, θα είμαστε ίσοι απέναντι στο θάνατο. Αυτό το ξέραμε, δεν χρειαζόμαστε καθεστώ και πολιτικούς για να μας το πούνε. Ε, ο Παναγιώτης παραπονιέται γιατί δεν εμφανίζεται όσο θα έπρεπε το κουκουέ για να πει τη γνώμη του και έχω και μηνύματα όπως τον Αγιάς στο στόμα σουρελιάνα από τον Παναγιώτη έχουμε φτάσει να θεωρούμε όποιον ή όποια πετάει τα βυζιά και το πουλί του έξω, μέγα επαναστάτη και Πρωτοπόρο. Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί παίζεται στο επίπεδο του είμαστε και όχι στο επίπεδο τη ουσία, για να μην σκεφτόμαστε. Κάποιο μου γράφει πω ο Κωνσταντοπούλου δικαιώνει τον τίτλο να βάει για τη ταξική πάλι. Ε, φίλε, μου, εσύ που με έστειλε στο mail για το ρουπακιά σου, είχα απαντήσει και την προηγούμενη φορά σου. είπα ότι αυτή τη στιγμή και το ψάχνω και το αναζητώ να δω τι μπορώ να κάνω, αλλά από την άλλη μεριά δεν προσφέρεται. Έλειψα σε ταξίδι, γύρισα σήμερα, ξαναφεύγω την Κυριακή, δεν θα μπορέσω να το κάνω πριν περάσει μια εβδομάδα. Την ώρα που κλείνουν ελληνικέ επιχειρήσει, δεν προλαβαίνονται από καταστήματα ή στα νησιά Hot Spock να απογραφούν ή να απογράφουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι με κεφαλαία. Τι θε να πει ακριβώ, μου έχει ξεφύγει, Και φάνη μου λε: Κακό ο καπιταλισμό, Λιάνα μου, αλλά μα σε έλεος και ο κομμουνισμό δεν υπήρξε άγιο. Όποιο ψάχνει άγιο, στην Εκκλησία, ανδεχομένω και στην αγκαλιά του Πάπα. Ο άγιο λαό δεν είναι καθαγιασμένο από τι ευθύνε του. Πάμε σε ειδήσει. <Ρεξανε λένε> Μα έκλεψαν κι αυτή. Που του πιστεύουν έκλεψαν ανάπτυξη Για να δούμε με τέτοια υποκρισία που υπάρχει περί την ε, διαφάνεια. Και ειδικά στο επίπεδο τη παραγωγή ειδήσεων. Η ειδήσει είναι επιλογή. Εκ των πραγματων είναι και η πολιτική επιλογή έτσι όπω έχουν τα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν με το τι θα διαλέξει να φωτίσεις από αυτά που λέει κάποιο δίνει και ποιο είσαι. Γιατί το έπαιξε και αγανακτισμένος ο Πολάκης Το μένα που το πρόβλημα μου δεν είναι μόνο τι είπε. Εγώ σας λέω ότι και τον κόψανε και τον ράψανε και θύμωσε. Τώρα το ανακάλυψε. Ναι. Ο ίδιος και η κυβέρνησή του μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κόψει και ράψει. Να μην μιλήσω τώρα για μια πραγματικότητα, αφού είναι όλα καλά. Δεν θα κοπεί τίποτα από τις κύριες συντάξει. Λοιπόν, θα σας πω κάτι και να το καταλάβετε. Και να μου πείτε ποιο κόβει και ποιο λογοκρίνει το κουκουέ. πούμε που είναι στα κάγκελα γι' αυτό και επιμένει. Όταν είχε αναπλήρωση τη σύνταξη. Σε 80% και τώρα θα έχεις αναπλήρωση της σύνταξη στο 40% κόβεται ή δεν κόβεται. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν κόβεται. Ποιος κάνει το άσπρο μαύρο. Ποιος διαστρεβλώνει όχι την είδηση, την πολιτική και τη ζωή αυτή καθ' αυτή. Ποιος μπορεί να κάνει αθρίσματα από μόνος του εμιστούς συντάξει επικουρικέ, να τις κόβει και μετά να λέει ότι δεν κόβεται τίποτα. Ποιο από αυτού που έχουν συμφωνήσει με το Μάστριχτ, που έχουν βάλει την υπογραφή του, στο να θεωρείται εργαζόμενο αυτό που κάνει ένα μεροκάμματο το μήνα και να μην μπορεί να πάρει επίδομα ανεργία, θα σου πει ότι δεν κόβεται τίποτα. Ποιο μπορεί να σου πει ότι αν πάει από το 13% στο 24% ο φού που α το ηλεκτρικό, επειδή είναι έμεσο φόρο, δεν είναι φόρο, δεν κόβεται τίποτα. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια πολιτική, είναι πάρα πολύ αστείο να πιστεύει κάποιο ότι ο ίδιο που χαίζει είναι και το καζανάκι. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων. Άλλο πράγμα το Καζανάκι και άλλο πράγμα η διατήρηση της φυσικής αυτής ανάγκης. Και μην μου πείτε ότι τα λέω με τρόπο που δεν είναι ευπρεπή για το ραδιόφωνο, γιατί τα αρμένικά μου θα τα κρατήσω για να τα διαβάσετε στο ριζοσπάστη. Εκεί άνοιξε ένα μέτωπο μεταξύ Αζέρων και ε, Αρμενίων. Ήρξαν το να δίκων σε αυτή τη φάση οι Αζέροι. Ε, βγήκε ο Ερντογάν που τώρα δεν τολμάει ούτε να τον πειράξει κανένας γιατί είναι αρχηγός κράτους όπως λέει και ούτε σάτυρα σηκώνει να γίνεται ε, η Μέρκελ. Προσέξτε τώρα αυτά, ε, έχουν μεγάλη σημασία να τα προσέξετε. Μην ανοίξετε το στόμα σας για τον Πάπα. Σκάστε, βουλώστε το. Διότι ο Πάπας έρχεται ως αρχηγός κράτους. Γι' αυτό και η πρόσκληση έφυγε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατίας. Δεν είναι λοιπόν θρησκευτικό το ζήτημα. Είναι κατάλοιπο τη αντίληψη ότι μπορεί να μιλάνε όλοι για τα θεοκρατικά καθεστώτα εδώ και τα θεοκρατικά καθεστώτα εκεί. Ο Πάπα είναι αρχικός κράτου. Επομένω, να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, μην ανοίξτε το στόμα σα, διότι ο Πάπα έρχεται σε μια επίσκεψη που, όπω είπε και ο Αρχιεπίσκοπος καλόν θα είναι να μην είναι φανφαρώνικη. Πώ μπορεί να μην είναι φανφαρώνικη, όταν η χώρα συμβολίζεται με βάψιμο τριαντάφυλλα στα χρώματα τη ελληνική σημαία. Γιατί, ω γνωστό, γαλάζια τριαντάφυλλα δεν υπάρχουν. Είναι τεχνητά. Τα κατασκευάζεις δηλαδή. Και όμως, ο Πάπας Φαραγκίσκος πήγε να προσευχηθεί για την επιτυχία του ταξιδιού του στη Λέσβο. Το απόγευμα της Πέμπτης πήγε στην Σαντα Μαρία Ματζόρε, την Αγία Μαρία την Μεγίστη. Σαν Στα η Παναγιά η Μεγίστη. Πήγε λοιπόν εκεί να προσευχηθεί για την επιτυχία του ταξιδιού του στη Λέσβο. Τι είναι η επιτυχία ενό ιερωμένου αρχηγού εκκλησίας σε ένα χώρο σε τι συνίσταται αυτή η επιτυχία, Δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσευχήθηκε κάτω από την εικόνα τη Παρθένου, τις, που, που είναι μάλιστα η, σα, η Παρθένα Σάλλου Πόπουλοι Ρωμάνοι, σωτηρία του ρωμαϊκού λαού, ζητώντα να τον προστατεύσει. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα είναι ζωγραφισμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και όπω γνωστοποίησε, σα διαβάζω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν την κατασκεύασα την είδηση, Μην με κατηγορήσει κανένα Πολάκη, γιατί το Πολάκη θα είναι με δύο λάμδα και γιότα ω αντίδραση. Ε, Όπω μου στο πίστευε το γραφείο τύπου του Βατικανού, ο Πάπας προσέφερε στην Παρθένο τριοντάφυρα με τα χρώματα τη ελληνική σημαία, άσπρα και γαλάζια. Γι' αυτό αναφέρθηκα εγώ και έκανα το σχόλιο. Τώρα λέτε να έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα έχω πρόβλημα. Ξέρω πάντω ότι το Βατικανό, με την εφημερίδα του, πέρσι πριν από τι εκλογέ, μου ζήτησε μια συνέντευξη. Εφτά ερωτήσει υπήρχαν, Ή έξι για τον Τζίπρα. Δεν έμαθα ποτέ αν η. Ή... Ε, περιπτώσει. Για ποιο λόγο δεν δημοσιεύτηκε Οπότε ας παίξουμε να βάλς Το βάλς του Απρίλη Να πάρουμε μια ανάσα Γιατί μετά θα σας την κόψω ούτως ή άλλως Από την τρέχουση τη ειδησιογραφία Η απο της τρέχουσα Καραχάλιου Η μουσική του Λάζαρου Σαμαρά Στο τραγούδι η υπέροχη φωτεινή βελέσιό του Βαλσάκι αλλά τι βαλσάκι και τη φωνάρα Αγκαλε, ήρθαν σαν μήλες, Άλλε για να με ζεστάνουν κι άλλε σαν το μάρτιο πάνω κάτω να με κάνουν. Άνθρωποι, σαν δέντρα, είχαν μέσα μου ριζώσει, Άλλοι είχαν αν είχαν Μα εγώ ζητούσα ένα Τον Απρίλη μου το ξεύτη Και τα λόγια που με δέναν καρδούλα μου το κλέφτη Μα εγώ ζητούσα ένα Τρίλη μου το ψεύτη Και τα λόγια που με δέναν Η μου το κλέφτη <ΣΣΣΣ> Άλλη μέσα στο Δεκέμβρη μου ζητούσαν ένα γυάλω Τις ψυχές, τις παγωμένες και έτσι μόνιμα να χάνω Τα λιούδια του μυρίζουν Άλλοι για να με γλυκάνουν. Στο Ιούλι νυχτεριά τα φεγγάρια μου να φτάνουν μα εγώ ζητούσα έναν τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη Που τους πιστέψαν, εγκλέψαν... Λοιπόν, να ξέρετε ότι για του Αζέρου, όπω πάει στον Αγκόρο Καραμπάχ, είναι ανεπιθύμητο το πρόσωπο για το υπόλοιπο του βίου του. Αυτό ε, το δεν έχει καμία σχέση με του αγωγού, όμω έχει καθόλου. Εντός, αν υπήρχε και αγωγό εκεί, θα ήταν απολύτω επιθυμητό. Γιατί ξέρετε, η δημοκρατία των αγωγών είναι διαφορετική από την ε, ε, δημοκρατία των πολιτών, για να είμαστε και σοβαροί. Ο Πέτρο λέει: Χαζί είναι πάντα χαζί. Έχω τις καλησπέρες από το φίλο μου το Γιάννη από την Αγγλία Τέτοιοι είμαστε, μας στείλουν και νομίζουμε ότι βρέχει Ήθελα να ξέρουν πολύ προοδευτικάροι από αυτούς που κυκλοφορούν Θα σας πω για μερικούς από αυτούς συριζέως τον Πυριά που τις συναντήσαμε ως κουκουέ ε, Θα τραλαθείτε δηλαδή Σας έλεγα πάνε τρεις εβδομάδε τώρα ότι η λέξη θα πάρει άλλη μορφή πάει, καταστράφηκε και αυτή η λέξη. Δηλαδή η αλληλεγύη έχει γίνει, ο αλληλέγιο η αλληλέγεια, πολύ αλληλέγυη που κατεβήγαν η αλληλέγυη, μιλήσαν η καναν κανένα αλληλέγη. Έγινε ιδιότητα ανθρώπινη του αλληλέγυο. Δηλαδή προσέξτε τώρα και κανένα δεν διαμαρτύρετε γι' αυτό. Ούτε στα σχολεία, ούτε κάποιο τραπεύνου, κάποιο. Να σκοδίω και να πει τι στον Κόρακα είναι να είσαι αλληλέγιο. Δεν ομάζει να πει σε κάποιον. Είμαι αλληλέγυο στον πόνο σου, άμα πείτε τώρα, γίνεται σε μέλο μια οργάνωση. Αλληλέγιο, και σα το λέω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πήγε επίσημη επίσκεψη κουκουέ κάτω στον Πυρεά και μετά στον Σκαραμαγκά. Και εμφανίστηκαν δύο τύψει αλληλέγγυε λέει: ανεξάρτητες αλληλέγγυε, ριζαίε ήταν. Και πήγαν να δώσει κάτι φιλάδια το κουκουέ και πήγαν του πρόσφυγε και του λέγανε: Με το παρεσαυτό κακό είναι. Αυτέ είναι οι αλληλέγγυε, μωρέ. Όχι τίποτα άλλο γιατί μου λέει και ο Δημήτρη: Εάν εγώ κάποια στιγμή ψευδό αναφέρω ψεύτη και πλαστή αυτό, μπορώ να διωχθώ ποινικά. Οφείλουμε στι γενιέ που θα έρθουν και στην ιστορία να κάνουμε του Ειρηζέου να τρομάζουν όταν μιλούν για αριστερά. Α ελγούν στο όνομα τη αριστερά στο λαό με αποτέλεσμα τα παιδιά του μέλλοντος να διαβάζουν στην ιστορία ότι η αριστερά είναι εκείνη που φταίει την κατάτια τη χώρα του. Πρέπει να ξεριζώσουμε αυτή την ιδέα πριν απλώσει τι ρίζε τη βαθιά την ιστορία. Καλό το κουκούε να κινηθεί με όλε τι νόμιμε διαδικασίε για να απαρνηθεί ω κάθε σχέση με την αριστερά και να μετονομαστεί. Αλλιώ το κρίμα στο λαιμό μα. Αν δεν γίνεται με τέτοιε διαδικασίε. Πώς θα κάνεις τέτοιες διαδικασίες. Οι διαδικασίες θέλουνε τους φασίστες αδίκαστους, στο σπίτι τους με 80 άτομα σχονιάδες και τι, με ποια διαδικασία δηλαδή. Εκτός από την πολιτική κουβέντα, την πολιτική συζήτηση και την πολιτική επανάσταση στο αποκειμενικό επίπεδο με τον τρόπο που ψηφίζεις, κρίνει και συμμετέχεις δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Η Λάουρα μου λέει την Κυριακή έχει δημοψήφισμα για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών εξορίξεων στην Ελλάδα γιατί δεν στρίβουμε ούτε βίδα. Σιχεία καλέ που θα στρίψουμε ούτε βίδα. Αυτά είναι προποφασισμένα, παίρνουν τη θέση του, παίρνουν τον ένα τον άλλο τρόπο. τοποθετούμαστε απέναντι στα πράγματα χωρί να μα νοιάζει και κυρίω απέναντι σε συμμάχου. Σύμμαχοι είναι οι Τούρκοι. Και μπορούν να κάνουμε και πόλεμο δια αντιπροσώπων. Από το Κουρδιστάν μέχρι το Αζερβαϊτζάν. Μέχρι τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αυτό μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και αντιδρούν. Δεν υπάρχει δυνατότητα, λοιπόν, να μιλά για αριστερά και να συνδυάζει την αλληλεγγύη με τον αντικομουνισμό. Και να την κάνει επάγγελμα την αλληλεγγύη. Κάποια μέρα, κάποια ώρα, κάποια στιγμή θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Και θα δούμε έτσι όπω έχουν τα πράγματα. 48 ώρε θα γίνει, 24 ώρε θα γίνει, οι θα γίνουν όταν θα κατατεθούν τα πραγματικά κοψήματα και όχι αυτά που λένε όλοι ότι όλα πάνε καλά. Και για να είμαστε και ειλικρινοί, αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή από το πρωί είναι άκρος υποκριτική αν σκεφτείτε ότι ανταλλάσσονται κορώνες και γίνεται ένα καυγά για να παιχτεί σαν τη μονομαχία στο Ελπάσο μεταξύ Κυριάκου Μιτζοντάκη και ε, Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλήσουν και άλλοι αρχηγοί, δεν μπορείτε να μάθετε τίποτα, δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα. Θα περαστεί σε δύο αραδούλε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και το πιο αστείο από όλα, έχουν συμφωνήσει όλοι να πούνε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή σε αυτή την πρόταση για να ε, φτιαχτεί η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Παρότι όπω είπε και ο Κουτσούμπα σήμερα, που θα μπορούσαν να εξεταστούν αυτά και χωρί Εξεταστική Επιτροπή, γιατί οι Επιτροπέ. Δεν απέδειξαν ποτέ, τίποτε παραπάνω από αυτό που είναι η φύση του συστήματος. Χαιρετίζοντας τους φίλους της Αρμενίας που εξακολουθούν να είναι πραγματικά λιλέγγυοι στους εγκλωβισμένους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Καρμιρνούρ. Μουσική, τραγούδι του Γεράμ. Στο τραγούδι θα ακούσετε τον Αρμέν Χωβανινισχιάν. Κλασικό, λαογραφικό, σατυρικό, αρμένικο folklore ίδιο σε όλα τα μέρη του κόσμου από πλευρά θεματολογία. Στο χωριό η οικογένεια υποδέχεται το γιο τη. Γνωρίζονται με την ύφη ή ο από την πρωτεύουσα. Οι γυναίκε βλέπουν με σώμα τη, τη κάνουν τη ζωή δύσκολη, και οι άντρε την τρώνε με τα μάτια. Ακολουθούν κομικά συμβάντα. Πότε την αποδέχονται, όταν αποδειχθεί ότι είναι έγκυο και φέρει παιδί στην κοιλιά. Αρμένικη ιστορία, Ζαρικη ιστορία, ελληνική ιστορία, οποιαδήποτε ιστορία όπου υπάρχουν άνθρωποι σε καιρό ειρηνήσει. Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Βαϊ, Λοιπόν, τώρα στην επόμενη μα κλήρωση. Μένουμε στι εκδόσει Μίνουα και σε αυτήν την προσπάθεια για κλασικά κείμενα, βιβλία που πρέπει να διαβαστούν ή και να ξαναδιαβαστούν. Τώρα θα πάμε στη Βιρτζίνια Γούλφ, ο κύριο Μπέναρτ και η κυρία Μπράουν και άλλα κείμενα για την τέχνη τη γραφή. Όχι, oh, όχι, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για την τέχνη τη γραφή. Η Βιρτζίνια Γούλφ έγραψε πολλά άρθρα. Δοκίμια, κριτικέ για τη τέχνη, για τη λογοτεχνία. Σε αυτό τον τόμο που κληρώνουμε τώρα. Στο 211 208 200 υπάρχουν τα πιο σημαντικά τη κείμενα για θέματα όπως ο φεμινισμός, η κοινωνική ισότητα, η πολιτική, η αξία των βιβλίων, η ρήξη με την παράδοση, η σχέση της τέχνης με την πολιτική και τον άνθρωπο. Δεν ήξερε τον Πολάκη, θα είχε κάνει και τη σχέση της εντατικολογίας της ιατρικής στο επίπεδο της αερομπουρδολογίας, η οποία όμως είναι ικανή να φτιάξει κλίμα πριν από τη συζήτηση που αφορά τα κανάλια και τα κόμματα. Γιατί για να καταλάβετε πως φτιάχνετε το ήμας, βγάνεις μπροστά τον πολλάκι τα λέει αυτά, τραβιέται η προσοχή της κοινής γνώμης και μετά παρακολουθείς τη Βουλή σαν κάτι σπουδαίο να όλοι έχουν συμφωνήσει ότι θα γίνει η Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι γίνεται. Είναι άμα, χωριό που φαίνεται, κολλαούζο δεν θέλει. Τώρα τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται, ότι αποφασίζει ο καθένας από εμά να... Πώ να σα το πω, Να αντιληφθεί περί τα πράγματα, πρέπει να περάσω σε διαφημίσει. Αλλά πριν περάσω σε διαφημίσει, σα προαναγγέλω ότι γίνεται το ΣΟΣΕ για πετρέλαιο στην Αλβανία. Έχει μεγάλε αγοραπολισίε, και αυτό θα σα δώσει να καταλάβετε τι θα συμβεί στην γύρω περιοχή. Με πρόοδου εκλογέ 5 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθο, στα Σκόπια, ε, με έναν σεισμό που έγινε στην άλλη του κόσμου, ουδή ασχολείται σε ένα νησί τη Ιαπωνία με νεκρού κτλ. Ουδής πρόκειται να πει μετά το Σαρλί Εμπντό ότι όλοι μας είμαστε με το Γερμανό που, που τόλμησε και σατήρισε τον Ερντογάν. Ουδής τόλμησε να ενοχληθεί από την κυλιόμενη σκάλα του Σαουδάραβα που μας πρίξαν όλα τα κανάλια διεθνώς και επιτοπίως να βλέπουμε πώς ακριβώς κατεβαίνει από το αεροπλάνο. Γιατί, γιατί φτιάχνετε συμμαχία προθήμων να μα την πέσουνε. Θα μας την με τον ένα με τον άλλο τρόπο, την πέφτουνε ήδη και αυτό δεν σημαίνει κατά βόμβα. Μπορεί να πετάνε ανθρώπου στη θάλασσα, όπως συμβαίνει με τους πρόσφυγες, μπορεί να πετάνε άσπρο, που δεν είναι άσπρο, αλλά είναι κατάμαυρο, σαν τις περικοπές που έρχονται. Μπορεί να σου ζητάνε να κάνεις λέει ηρωικές προσπάθειες προς τη μην του παγκόσμιου κράτου που λέγεται Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση και γίλια δυο άλλα πράγματα. Να ακού τώρα από τη Λαγκάρτα, από τον Τάισενμπλουμ και όλη την παρέα να σου λέω ότι είσαι ο ήρωα. Αν δεχτεί να πεθάνει για λογαριασμό των μεγάλων συμφερόντων, τι να σα πω. Φύγε διαφημίσει, γιατί αμέσω μετά έχουμε να πούμε πολλά, πολλά για κλάματα. Κλατσανελένε! Να είμαστε λοιπόν εδώ. Φίλο μου Παναγιώτη διευκρινίζει: Δεν είπα να φτάσουν και οι δικοί σα οι μισθοί στα 400, και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνάμε γιατί δεν έχετε το άγχο κάθε μήνα. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι πρώτα απ' όλα δεν είμαστε όλοι οι δύο. και δεύτερον κάποιοι από εμά μπορεί να καλύπτουμε και ανάγκες τετρακοσαριών για άλλα πράγματα και για άλλους ανθρώπους Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι το άγχος είναι ίδιο για ανθρώπους που έχουν εξερτημένες σχέσεις εργασίας και δεν έχουν κεφαλαιοποιήσει μέχρι σήμερα τίποτα σε αυτή τη ζωή. Μην το πηγαίνετε σε αυτό, πηγαίνετε στις γενικές διεκδικήσει αυτού που κάποιο έχει δουλέψει και του το κλέβουνε. Τα συντάξιμα με τον τρόπο τους ε, έχουν γίνει το πρώτο αντικείμενο κλοπής και κυρίως αυτή η αντίληψη ότι τα σημερινά, αυτά που λέμε θεμελιώδη δικαιώματα και ανάγκες, ανάγκες των ανθρώπων, πρέπει να συρρυκνωθούν στις ανάγκες των αφεντικών. Για σκέψου γιατί μιλάμε τώρα, μιλάμε για επιβίωση αντί για ζωή. Δηλαδή, δεν συγκαταλέγεται στα κεντρικά δικαιώματα. Η καλή υγεία, η καλή παιδεία, ε, οι διακοπές, η, τα, τα ε, μειωμένα ωράρια χωρίς να μειώνονται οι μισθοί, ο καλός μισθός, η καλή σύνταξη, το να πας στο θέατρο, το να πας στο σινεμά, να αγοράσει ένα βιβλίο, να κάνει ένα ταξίδι. Αυτά δεν είναι σύγχρονες ανάγκες τα τρελαθώ. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν κάποιο θα επιζήσει με 200 ή 300. Δεν είναι σύγχρονη ανάγκη να βγάζει τόσα από τη δουλειά σου, ώστε μπορείς μπορεί να ζήσει σαν άνθρωπο. Θα πας σε μια ταβέρνα, βρε, αδερφέ. Ποιο μπορεί να πάει σήμερα σε μια ταβέρνα. Δε, δεν, μην το πάτε στον ανταγωνισμό με τον διπλανό τη εργατική τάξη που παίρνει 20 πάνω και 20 κάτω. Τους πριν από τότε και τους μετά από τότε, τους παλιούς συνταξίους. Αυτή είναι η παγίδα μας έχουν βάλει και πέφτουμε μέσα. Φίλοι μου, φίλοι μου Αρτασές, για πιάν, όχι, δεν συμφωνώ με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την ανακοίνωση εχθροπραξιών στο Αρατσάχ. Δεν άρχισαν να προσεχθροπραξίες. Συνεχίζεται μια τεταμένη κατάσταση και τώρα μιλάμε για θύματα. Μιλάμε για κίνδυνο ανάφλεξης. Οι αζέροι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, 25 χρόνια με το, σκα, με το δάχτυλο στη σκανδάλι. Οι ομάδες του Μίνσκ, οι συζητήσεις, οι κουβέντες, κυρίως η, η, όθηση, η όθηση των αζέρων από την Τουρκία. Ε, ε, το άνοιγμα με τόπων, η, η δημιουργία ενός κλίματος στο βορρά αντίστοιχο με τον νότο, θυμίζει πολύ παλιές εποχές που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Ε, περίμενε από μένα να διαφωνήσω Αποκλείεται να συμφωνήσω Αποκλείεται να συμφωνήσω Με πράγματα που σχετίζονται με συμφέροντα Και με τις αστικές τάξεις στα κράτη Και όχι με τα συμφέροντα τα πραγματικά του λαού Λοιπόν ακούσετε τώρα αυτό Και σας πεταχτούν τα μάτια έξω Λοιπόν, σύμφωνα ό,τι σας διαβάζω Είναι από αναφορά της ελληνική πρεσβείας στα Τύρανα. Εδώ, εμεί μιλάμε για το κλείσιμο τη εταιρεία τη ηλεκτρονική και πολλών άλλων. Αυτό το πρωί θα κλείσει το Μέγκα, κάποιοι θα πανηγυρίζουν, 450 αποδότη, 350 από εδώ, 350 από εκεί, και αν μου πείτε ότι χαίρεστε που θα κλείσει το Μέγκα επειδή είναι το Μέγκα, ενώ λυπάστε για την ηλεκτρονική που είναι η ηλεκτρονική. Δηλαδή, άμα φτάσουμε και σε τέτοια σημεία, αν υπάρχουν βρώμικοι και καθαροί και καλοί και κακοί άνεργοι, τότε θα δούμε πόσο έχουμε μπει σε γύψο και δεν το έχουμε πάρει, και έχει μπει το κεφάλι μα το γύψο. Λοιπόν, διαβάζω ότι η μικρή καναδική εταιρεία Petro Energy. Πούλησε όλα τι ε, περιουσιακά στοιχεία στην Αλβανία στο τοπικό υποκατάστημα της ΣΕΛ ΕΕ για 45 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Τραβήχθηκε τον ενδιαφέρον της ΣΕΛ ΕΕ από αποτελέσματα εξορίξεων στο πεδίο Σπυράγκου στην ότι Αλβανία. Αρχικά η ΣΕΛ ΕΕ το 12 είχε πάρει το 50% των μετοχών, μετά πήρε το 75 και τώρα τα πήρε όλα. Προσέξτε, η ΣΕΛ ΕΕ δίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μια περίοδο χαμηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αναδεικνύοντα την προοπτική του αλβανικού τομέα υδρογονανθράκων. Ακούστε με καλά, αλβανικό τομέα υδρογονανθράκων. Τα τήρα να υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστική συμφωνία οριοθέτηση τη υφαλοκρηπίδα μεταξύ Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία, καμία πράξη που αφορά έρευνα και εκμετάλλευση δεν πρέπει να αναλαμβάνεται χωρί τη συνένεση όλων των μερών. Ένα κουβάρι δηλαδή ενδαστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων με εμπλοκή πανίσχυρων διεθνών μονοπωλίων. Και εμείς θα αναρωτιόμαστε τι καλό μπορεί να συμβεί στα βόρειά μας σύνορα. Τι να σας πω. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχει πάρει. Η στήχη είναι του Ρίτσου, η μουσική του Τόκα, το τραγούδι ο Καλογιάννης. Απ' τα ωραίότερα πράγματα που έχουν πότε γραφει. για μια νύχτα μόνη και ποτέ θα σε ξαναβρώ η θύμησή σου με σταυρώνει σ' ένα δεν λέω για αυτά που μου έχεις για αυτά που μου έχεις μου ένα Oh τα χρυσά πουλιά, μια αμαρτία να, να έχω Θα σας πάω σε δύο ποσά ε, διεθνούς επίπεδου και για να μπορέσετε να το ε, συνειδητοποιήσετε θα πρέπει να σας πω ότι το ένα είναι εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδάτος στον ελεύθερο τύπο. Ανακάλυψε λοιπόν κάτι το οποίο μενα μου σήκωσε την τρίχα διαβαζοντάς το σήμερα και δυστυχώς ο Homo Sapiens δεν είναι εξυπνώτερος από τα λάχανα αλλά ο καπιταλισμός βεβαίως, προσθέτω εγώ, δεν θέλει κανέναν Homo σάπιενς να είναι και χώμο και σάπιενς. Μετά το 2010 και τον καταστροφικό σεισμό ξέσπασε στην αιτή επιδημία χολέρας. Μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή περισσότερων από 9.000 ανθρώπων. Και για την εξάλληψή της μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται να εξοδευτούν 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Καλά θα λέγατε. Και όμως... Μια ομάδα επιδημιολόγων και ονομικών του Yale ανακάλυψε το κακό έγινε τζάμπα και βερασέ. Η χολέρα στην ΑΕΤ θα μπορούσε να μην έχει ξεσπάσει ποτέ και ούτε ένα άνθρωπο να μην έχει πεθάνει, αρκεί ο ΙΕ να διέθετε έγκαιρα το μυθόδε ποσό των 2.000 δολαρίων. Ναι, καλά διαβάσατε. 2.000 δολάρια γράφει ο συνάδελφος τόσο θα κόστιζαν ο εμβολιασμός και η χορήγηση αντιβίωσης σε μερικές εκατοντάδες και ανώκρονους από το Νεπάλ που έσπηραν την επιδημία στο νησί τον Οκτώβριο του 2010 κάνοντα του αρμόδιου να τρέχουν και να μην προλαβαίνουν. Το τεστ για τη χολέρα κοστίζει μόνο 2,45 ε, δολάρια το άτομο συν 1 δολάριο η φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή 1 και 2, 3 για κάτι ψηλά 4. 4 δολάρια. 4 δολάρια για λίγους από το Νεπάλ που έχουν σταλεί εκεί για να βοηθήσουν και φέρνουν τη χολέρα δεν τα δώσανε αυτά τα λεφτά η χολέρα έχει τέτοια διασπορά αυτή τη στιγμή ο κόσμος πεθαίνει στην Αϊτή και εμείς καθόμαστε και συζητάμε τώρα τρεις το λάδι, δυο τοξίδι, πέντε το, το, το, το, το λαδόξιδο παρόμοια επιδημία θεωρείται η μεγαλύτερη του αιώνα ε, είχε ζήσει η Αϊτή πριν από 150 χρόνια και τώρα, τώρα στον ΟΗΕ, γίνεται απλό παζάρι για το ποιο θα διεδεχθεί τον Μπανιγιμούν. Θα είναι άνδρα ή θα είναι γυναίκα. Θα είναι από εκεί ή θα είναι από εδώ. Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί κοστίζει 200.000 περίπου δολάρια η συντήρηση του μαυσολίου του Λένιν. Και λένε τώρα που έχουμε και δυσκολίε οικονομικέ και δεν πιάνει καλή τιμή το πετρέλαιο, σιγά μην συντηρήσουμε το μαυσολίου του Λένιν. Την ίδια ώρα, υπάρχει καφέ Πούτιν κάπου στη Σιβηρία, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπάρχει περί των Πούτιν. Ε, ο Πούτιν όρθιος, ο Πουτίν είναι καθιστός, ζωγραφιστές εικόνες των εχθρών του. Ο Ομπάμα και ο Ντέβιτ Κάμερον και η Μέρκελ χαιρετούν τους επισκέπτες στην τουαλέτα. Τα πατάκια έχουν τη σημαία των ΗΠΑ, έτσι ένα προσωπημένο εθνικίστικο πράγμα φοβερό. Όλα αυτά στο κράσινο γιάρκ. Ε, Δεκάδε φωτογραφίε του Πούτιν κρέμονται περήφανε εκεί. Ο ιδιοκτήτη μισεί τη Δύση, είναι ουδέτερο προ του πολιτικού τη Δύση, ε, αγαπάει πάρα πολύ τον Πούτιν και το να ζήσει και να φε εκεί ε, και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πράγματα δεν έχει καμία σχέση με το μαυσολίο του Λένιν όπω δεν έχει και η πολιτική αυτού του είδου. Άντε να πάμε στην πραγματική ξενιτιά του ανθρώπου και του μυαλού. Πάμε στο παραδοσιακό τη Αρμενία. Η διασκευή είναι του Αράδεν Κιτζιάν η ελληνική στίχη της Λίνα Νικολακοπούλου τραγουδούν η Ελένη Βιτάλη και ο Χαϊ, Χατζιγιάν μαζί με την Αρετή Κατιμέ η ξενιτιά γιατί η ξενιτιά είναι η ίδια για όλους τους πρόσφυγες αλλά κατά έναν παράξενο τρόπο από τον Κάφκασο μέχρι εδώ κάτω που είμαστε κάπου στην πλευρά του θήτη έναν Τούρκο θα τον βρει. δεν γίνεται λόγω της νοοτροπίας της αναβίωσης του Οθωμανισμού γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη ράτσα, έχει σχέση με την επιλογή της πολιτικής. Εκατό χρόνια μετά, τη γενοκτονία των Αρμενίων, την πραγματική γενοκτονία των Αρμενίων με πρωταγωνιστές τους Τούρκους, ζήλεψα το μνημείο τους, μακάρι να υπάρξει ένα αντίστοιχο μνημείο για τους πόντιους και για την ποτιακή γενοκτονία, αντίστοιχο με τέτοια αντίληψη και με τέτοιο σεβασμό στην ιστορία, την αντέγραψαν, οι αζί στη Γερμανία. Και υπάρχει και που μου γράφει. Ότι η Χρυσή Αυγή δεν δικάζεται γιατί θα αθώωθει, το ξέρω κι εγώ, και ότι τα ποσοστά τη έχουν πάει στα ύψη, και τρέμω να μάθω και να πω την αλήθεια. Αχ, κακό μύρι μου. Στο 100% να φτάσετε, στο 101 θα είναι η αντίδραση για του φασίστε. Και το ότι δεν δικάζονται, δεν δικάζονται επειδή έχουν πολλού φασίστε μέσα στο σύστημα. Αν δεν είχαν, θα είχαν και δικαστή και καταδικαστεί. Όχι μόνο για το ΦΥΣΑ Αλλά για την εγκληματική πολιτική Και την οργάνωση που εκπροσωπούν Πάντοτε, μην και αεί Και στους αιώνας των αιώνων Οι φασίστες και οι ναζοί Υπότιτλοι <Σελίου> AUTHORWAVE Και εσύ στον τραύμα σπιλιέ, Άι των φτερά, κι ανέμον μαύρε σχολιέ την καρδιά. ψεύτα μου, όλη <Σεύδονη> στα με πιο κράτο Όχι πιστά που μου θέλει και μερικά σαν θεωρώ μου του Τούρκου. Άσχετα του πως εμφανίζονται στα χαρτιά. Μάμα τους θεωρούσα συμμάχους τα ούρλες να, να βγούμε από τον Άτω. Εσείς που θέλετε τον άτο του θεωρείτε συμμάχους τους Τούρκους. Με τους Τούρκους στην Κύπρο. Με τους Τούρκους εκεί που είναι και όπως είναι. Και μαζί με τους συμμάχους τους εγγυητές. Κατοχής. Τώρα σοβαρά. Αλλά όποιο θέλει τους Τούρκους να τους αντιμετωπίσει ως διεκδικητές δικών τους πραγμάτων... Δεν μπορεί από την άλλη μεριά να καμώνετε τι καλό που είναι το ΝΑΤΟ και θα μα σώσει το Αιγαίο, δηλαδή Έλεο. Κάποια στιγμή α πάμε σε μια ε, διαφορετική. Ευχαριστώ, Νίκητα, για τι καλέ κουβέντε και τα τραγούδια. Ε, κάνουμε μια προσπάθεια να θυμόμαστε, να διαλέγουμε ποιοτικά πράγματα. Να ευχαριστήσω και να αντιγυρίσω την εκτίμηση, τα φιλιά και την αγάπη στον Νίκο το Κωτοπούλι από τη Χάγη, τη Χασισοχώρα Ολλανδία, όπω τη λέει και ο ίδιο. Και να κλείσω με ένα μήνυμα που είναι πραγματικό. Είναι ουσιαστικό και σα θυμίζει τη διαφορά όσων παλεύουμε για τη ζωή και όχι απλώ για την επιβίωση. Είναι από τη Στέλλα, από το Σέφιλντ, αυτό ακριβώ που είπε: Αλοζωή, άλλο άλλο επιβίωση. Όταν παραπονιέμαι για το μισθό που παίρνω σαν διδακτορική φοιτήτρια στην Αγγλία που δεν φταίνεται για τα βασικά, δηλαδή ένα μη μουχλιασμένο σπίτι και ένα φαγητό που να είναι, δεν είναι καν τη τάξη του Μακδόναλντ, όλοι μου λένε ότι κακώ παραπονιέμαι να κάνω το σταυρό μου και αν ήμουν στην Ελλάδα δεν φτάρνα τίποτα. Παρόλα, παρότι αυτό μπορεί να είναι και αλήθεια Δεν πάω να δουλεύω τουλάχιστον 55 ώρες κάθε εβδομάδα Και να νιώθω τύψεις όταν θέλω να ξοδέψω 10 λίρες Να πάω σινεμά που δεν έχω συνήθως Καλά τα είπε ο Άλλοι είστε ένα χώρια του να μην έχεις παπούτσια Κι άλλοι όταν δεν έχεις πόδια Αλλά η νεοτροπία κατεβάζω το κεφάλι Και λε και ευχαριστώ Έχει ήδη οδηγήσει στην εχρή εξμετάλλευση των όσων παράγουν οποιαδήποτε μορφή έργου και εργασίας. Με ντετερμινικές και, και μικροαστικές προκαταλήψεις δεν πέρασε ποτέ κανείς καλά. Και μόνο με την κρίνια και όχι με την οργανωμένη αντίσταση και όχι τη σκέτη τυφλή οργή είναι εύκολο να κάνεις τον πολλάκι αλλά είναι δύσκολο να είσαι ασθενή σε ένα σύστημα που δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει κανένας απλώς με τσαμπουκά με πολύ αγάπη σας ευχαριστώ α, χαρίζοντας σε όλους ένα τραγούδι που είναι γραμμένο από καρδιάς για αυτούς που πρέπει και θέλουν να αντιμετωπίσουν τα πράγματα και είναι ένα τραγούδι που λέει είμαστε μόνοι μας και επειδή είμαστε μόνοι μας το χαρίζω από εσά, σε εσά και για εσά, γιατί κανένας τελικά δεν είναι μόνος του στήχει του Λάκη Τεάζη Μουσική του Γιάννης Πανούς Το τραγούδι ή Τάνια Τσανακλήδου Κράτω χέρι μου και δώσ' μου Δεν έχω κα, τίποτα καλύτερο για αύριο Ζητήστε το από τους διπλανούς σας Την πόρτα κλείσε Την ψυχή Και το παράθυρο δεν θέλω βήματα άνθρωπων πια να ακούγονται. Είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι Και ό,τι θυμόμαστε σκληρά θα μας πληγώνει. Είμαστε μόνοι μας, μα τόσο μόνοι σε έναν κόσμο σαν κι εμάς μοναχικό. Όλα χαθήκανε, μα έμειναν τόνια. Και τίποτα άλλο δεν υπάρχει αυτήν την αγάπη μα. Είμαστε μόνοι μα, είμαστε μόνοι. Σε αυτόν τον κόσμο παργοσμίνει και τελειώνει. Είμαστε μόνοι μα, μα τόσο μόνοι. Η μοναξιά μας να μετράμε στον καιρό <Κουσίλια> <Κουσίλια> Κράτα το χέρι μου και δώσ' μου ένα χαμόγελο Δεν έχω τίποτα καλύτερο για αύριο Είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μα το τραγούδι μας εδώ δεν τελειώνει κι αν το χιμήρα να μας ματώνει είμαστε μόνοι αλλά είμαστε μαζί Είμαστε μόνοι μα το τραγούδι μας εδώ δεν τελειώνει κι αν το χιμήρα μα να μας πληγώνει είμαστε μόνοι αλλά είμαστε μαζί